να ευχαριστήσουμε τον Τριάδη Θεό αγαπητοί αδελφοί γιατί ακόμη μια φορά στη ζωή μας αξιονόμαστε να εισέλθουμε στο Τριώδιο στην περίοδο αυτή που είναι περίοδος πνευματικής προετοιμασίας ασκήσεως, νηστείας και προσευχής εν των συγκλονιστικών γεγονότων που θα ακολουθήσουν μετά από μέρες πολλές της μεγάλη Εβδομάδος και του Πάσχα που ακολουθούν. Ακούσαμε σήμερα την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος θρησκευτικός άνθρωπος. Άνθρωπος της προσευχής, της νηστείας, έτσι εθεωρείτο Και έτσι ήταν. Και άνθρωπος της φιλανθρωπίας. Η επιρροή που ασκούσε στο περιβάλλον του ήταν εντυπωσιακή. Είχαν επιτύχει οι Φαρισαίοι, οι γραμματίστοι και οι Φαρισαίοι της εποχής να ασκούν μεγάλη επίδραση, μεγάλη εξουσία στους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ήταν συντηρητικοί άνθρωποι. Εφάρμοζαν το Μοσαϊκό Νόμο, τις λατρευτικέ διατάξεις. Δεν ήθελαν τον εξυγχρονισμό, δεν ήθελαν την αλλαγή, δεν ήθελαν την ανανέωση. Συντηρητικοί τύποι γι' αυτό και από θρησκευτική άποψη ήταν καταξιωμένοι οι άνθρωποι θα περίμενε λοιπόν κανείς ο Φαρισαίος να έβρισκε μια αποδοχή μια δικαίωση από το Θεό έτσι δεν είναι βλέπουμε όμως σήμερα ότι ο Θεός έχει άλλα κριτήρια κριτήριό του δεν είναι η εξωτερική συμπεριφορά Τα κριτήρια του Θεού είναι τελείως διαφορετικά από τα κριτήρια τα δικά μας. Αναφέρονται μπαίνουν πιο μέσα στα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής και ιδιαίτερα, κυρίως και προπαντός, πάνω απ' όλα στο ταπεινό φρόνημα. Εμείς από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι ο εγωισμός μέσα στην εκκλησία, στους ανθρώπους, στους θρησκευτικού αλωτριώνει τον άνθρωπο θρησκευτικός και εγωιστής άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος αντικοινωνικό, υπερφίαλος ατιπαθητικός. ενώ το ταπεινό φρόνημα κάνει τον άνθρωπο τον φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον άλλο άνθρωπο αλλά και κοντά στο Θεό από την άλλη πλευρά έχουμε τον τελώνη Δεν έχει θρησκευτική αγωγή, αλλά προβάλλει μια ταπείνωση εκπληκτική. Αυτό το βλέπουμε μέσα στο ναό, δύο, όταν έχουμε δύο διαφορετικές συμπεριφορέ. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν, αρχίζει να προσεύχεται. Η προσευχή του όμως είναι μια αυτοαπασχόληση. Απασχολείται με τον εαυτό του, ικανοποιείται. Ε? Αυτοεπιβεβαιώνεται ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων όπως οι άρπαγες, οι άδικοι, οι μοιχοί έτσι δεν λέμε και εμεί σήμερα Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος Κάνει λέει η Μωσίνη, το ένα δέκατο από τα κέρδη του Ποιος από μας δίνει σήμερα το ένα δέκατο από το μισθό μας Αυτό το έδινε και προπαντός δεν είναι όπως αυτός ο τελώνης και από την άλλη πλευρά ο τελώνης χαμηλώνει τα μάτια και λέει το γνωστό «Ηλάστη τίμη το αμαρτωλό» ζητάει δηλαδή το έλεος του Θεού μια κραυγή που μέχρι σήμερα έγινε η μυστική ευχή της Εκκλησίας μας όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ» ελέησον με τον αμαρτωλό και η παραβολή καταλήγει στο συμπέρασμα που είναι συγκλονιστικό ο τελώνης δικαιώνεται κατέβει δε δικαιωμένο εις τον οίκον αυτού ο δε φαρισαίος καταδικάζεται από τον ίδιο το Θεό όποιος υπερηφανεύεται θα ταπεινωθεί ο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε ο δε ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε όποιος δηλαδή ταπεινώνεται Τελικά θα υψωθεί Σκάνδαλο λοιπόν είναι σήμερα Το συμπέρασμα της παραβολής που ακούσαμε Θρησκευτικό σκάνδαλο Δεν έχει θρησκευτική λογική Το κριτήριο του Θεού Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όλοι Εμείς που ασχολούμαστε Με την εκκλησία ή με τη θρησκεία Μέσα σε εισαγωγικά Ο θρησκευτικό εγωισμός παραχαράζει τον άνθρωπο μόνο το ταπεινό φρόνημα φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και κοντά στο συνάνθρωπο πολλοί από μας ίσως σήμερα να στενοχωρούνται και να θλίβονται γιατί ο θρησκευτικός άνθρωπος δεν δικαιώθηκε και γιατί έχουμε σήμερα μια αποδοχή εκ μέρους του Θεού του κοσμικού ανθρώπου και πράγματι κρίμα δεν είναι να σπαταλάς τόσες ώρες την προσευχή να ταλαιπωρεί το σώμα σου με την ιστεία να ξοδεύεις από τα χρήματά σου για να κάνεις φιλανθρωπία και τελικά να μην δικαιώνεσαι από το Θεό όμως εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση δεν πρέπει αγαπητοί αδελφοί να λάβουμε τη σημερινή παραβολή ότι πηγαίνει κόντρα στον άνθρωπο της Εκκλησίας και ότι καταξιώνει τον άνθρωπο τον κοσμικό. Όχι, δεν είναι αυτό το πνεύμα της παραβολής. Ο Κύριος δεν κατηγορεί τον Φαρισαίο για τις αρετές του. Προφανώς είχε και αυτός, αρετές. Ούτε πάλι επενεί τον τελώνει για την αναξιότητά του. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αλλού. Πού? Στην υπεροψία του Φαρισαίου και στη μεγάλη ταπείνωση του τελώνει. ο Φαρισαίος κατακρίνεται γιατί στηρίζεται στον εαυτό του και όχι στο έλεος του Θεού και ο τελώνης από την άλλη πλευρά επενείται, μάλλον δεν επενείται για την αμαρτολότητά του αλλά για την μεγάλη αυτογνωσία που είχε για την αίσθηση που είχε μέσα ότι ήταν ανάξιος πρώτος αυτός κατηγορούσε τον εαυτό του και επαφίεται στο έλεος του Θεού αυτό λοιπόν το σκάνδαλο αυτή η κατάληξη της παραβολής από την άλλη πλευρά δεν οφείλεται στο ότι ο Θεός είναι παράξενος οφείλεται στην εγωιστική απόρριψη του συνανθρώπου μας και θα δείτε ότι σε όλη τη διάρκεια της Αρακοστής κέντρο είναι ο συνάνθρωπος οι σχέσεις που πρέπει να έχουμε Σκοπός της μεγάλης σαρακοστής που θα μπει Μετά από λίγο Είναι η αποκέντρωση Να βγάλουμε δηλαδή Το νεαυτούλη μας Από την καρδιά μας Και να βάλουμε το συνάνθρωπό μας Να συγχωρέσουμε Να χωρέσουμε δηλαδή Μέσα μας το συνάνθρωπό μας Το σημερινό σκάνδαλο Όμως η δικαίωση δηλαδή του κοσμικού τελώνη, αγαπητοί αδελφοί, σε όλους εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, μας χαρίζει μια μεγάλη ελπίδα ότι τελικά κανένας δεν αποκλείεται από το δείπνο της βασιλείας. Το μήνυμα είναι συγκλονιστικό. «Πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε». Αμήν. Καλό τριώδιο.